Κεφάλαιο Νέψιλον, ε, σελίδα 620, Στίχη 1 έως 11. Η δικαίωση γίνεται δια της ταυρικής θυσίας του Χριστού. 1. Αφού λοιπόν εγίναμεν δίκαιοι δια της πίστεως, έχομεν ειρήνην μετά του Θεού δια της μεσητείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 2. Ο οποίος δια της πίστεως μας εις Αυτόν μας έχει ήδη φέρει στην κατάσταση αυτήν της χάριτος, εις την οποία στέκομεν στερεά. Και δεν τρέμωμεν τώρα την Θεία Νοργήν, αλλά καυχόμεθα ελπίζοντες ότι θα απολαύσουμε την δόξαν του Θεού. 3. <Το> δεν καυχόμεθα δε μόνον για τη δόξα που ελπίζομεν, αλλά καυχόμεθα και για διότι γνωρίζομεν ότι οι θλίψεις παράγει σιγά σιγά ως μόνιμων και τέλειων έργων την υπομονήν. 4. <Το> Η δε υπομονή παράγει αρετήν δοκιμασμένην και τελείαν, η δοκιμασμένη δε αρετή παράγει την ελπίδα εις των Θεών. 5. Η ελπίσδε αυτή δεν εντροπιάζει και δεν διαψεύδει αυτόν που την έχει. Είναι δε αδύνατο να μας εντροπιάσει η ελπίσμα σ' αυτή, διότι προς η αγάπη του Θεού, προς τον οποίον ελπίζομαι. Εξεχύθηκε πλημμύρισε μέσα στι καρδίε μα με το άγιο πνεύμα που μα εδόθη ο σαραβών τη Ελπίδο μα. 6. Είναι δε πράγματι αξιοθαύμαστος και μοναδική αγάπη που μα έδειξε ο Θεό. Διότι, όταν ακόμη εμεί είμαστε ασθενεί πνευματικό, και δεν ειδυνάμεθα να εργαστόμεν το καλό και να απαλλαγόμεν μόνοι μα από την οργήν, ο Χριστό τη κατάλληλων χρόνων που είχε νωρίσει ο Θεό. «Απέθανε για να σώσει ανθρώπους ασεβείς». 7. Τούτο δε αποδεικνύει πράγματι την μεγάλη του Θεού αγάπην, διότι μόλις και με τα βίας θα άνθρωπος να αποθάνει για κάποιον δίκαιον, διότι δια των αγαθών ίσω λάβει κανεί την τόλμη να αποθάνει. 8. Ο Θεός όμω δεικνύει περιτράνος την από τα βάθη του αγάπην προς εμάς, διότι όταν ακόμη είμαι θαημής γεμάτη αμαρτίας, ο Χριστός απέθανε διήμας. 9. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα που εγίναμε δίκαιοι με το αίμα και τη θυσία του Χριστού θα σωθώμεν δι' αυτού από την μέλου σαν οργήν. 10. Διότι εάν όταν είμεθα εχθροί εν συμφιλιώθημεν προς τον Θεόν δι' του θανάτου του Υιού Του πολύ περισσότερο τώρα που εις συμφιλιώθημεν θα σωθώμεν δι' του Χριστού ο οποίο δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να αποθάνει αλλά ζει ένδοξος εις τους ουρανούς ως μεσίτης υπερημών. 11. Όχι δε μόνον θα σωθώμεν, αλλά και καυχόμεθα δια της ευρυχησίας του Θεού. Καυχόμεθα δε δια μέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα ελάβομαι τη συμφιλίωση μετά του Θεού.